Εντός, ο Σαμαράς το σκεφτόταν πολύ καιρό αυτό που ο Δίκης είπε. Ότι η δικαιοσύνη είναι αδέκαστη και τι είπε κατά τέτοιο. Η κυβέρνηση αυτή στηρίζει απόλυτα την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ε, ναι, ναι. Δύο μέρε άφαντο αυτό, σκέστε Όχι καλέ. Όχι. Είχε κι άλλα που βασανιζότανε. Είχε τι τα βάσανα από αυτά, θα σκεφτεί. Τι Κάθε φράτη... τώρα που ασχολείται με τι μαλλικίε τώρα την είναι και τέτοιοι. Το φλακί έτσι ότι είναι ένα άσυλο. Άσυλο Είχε φράτη... να ασχοληθεί με άλλα. Δεν κοιμόταν τα βράδια. Που... Εν τω μεταξύ, αν προσέξει, το είπε καθαρά ο Μπαλτάκο. Ο Σαμαρά δεν κοιμάται τα βράδια με αυτά που κάνει. Αυτό θα... δεν τραβάει αρκετά. Δεν βασανίζεται αυτό μέχρι το βράδυ και δεν κοιμάται την νύχτα για αυτά τα οποία κάνει. Θα πε εγώ αν τον φορτώνω με τον κασιδιάρι. Λογικό Δεν πειράζει Όλα πάντως... αυτά που κάνει που να κοιμάσαι τα βράδια είπε Τι να πάντως, δεις τι αυτοκτονίες έτσι. να δεις Την ανεργία να δεις ο Τη ο χώρα ο που ξεπουλάει Βέβαια που να κοιμηθείς το βράδυ Εύχομαι και ελπίζω όλοι αυτοί που ψηφίζανε Χρυσή Αυγή με τη δικαιολογία ότι θα χτυπήσουν το σύστημα. Το χτυπήσανε τελικά, τι έγινε. Ναι, να κατάλαβαν λοιπόν ποιο είναι το σύστημα. Ότι η Χρυσή Αυγή μια χαρά εξυπηρετεί το σύστημα. Θέλω επίση. Μα δεν είναι αντισυστημική η Χρυσή Αυγή. Τι κουβέντε είναι αυτέ, Όχι καλέ, αλλήμον. Θέλω επίση να θυμίσω ότι τη μέρα που σκοτώσαν τον Παύλο Φύσα, βγάλατε ένα φίλο του στην Ελληνοφρένεια, ο οποίο σα είπε, δεν αναπαράχθηκε βέβαια πουθενά, ότι Όλου αυτού του γνωρίζουν ναι, γιατί ήταν μπράβοι στα γραφεία των Υπουργών τη Νέα Δημοκρατία. Αποκλείεται. Ναι. Και τους ξέρω... Να πέσω κι εγώ από τα σύννεφα. Είμαι και χωρί Αλεξίπτο, το λυπήσουμε. Πέσε, πέσε. Εκείνο ο κύριο Μπαλτάκος, εχθώς ο Μπαλτάκο, αυτό ο Καραγκιόδη, είπε για το κολλητήρι του ότι τίμησε λέει τον όλο που έχει δώσει εκεί στα όρια και πήγε του κλάπο. Γιατί αρχίλε και καλά αθίγονται, είναι θέμα τιμή. Ναι, έχουν τιμή αυτοί. Έχουν τιμή και αίμα. Και αίμα Μάλιστα. και τιμή. Υπά. και, και αυγή. Επιτέλους να μην θυμώνουμε μόνο αυτούς που έχουμε, να θυμώνουμε από το λαό που ψηφίζει αυτός που έχουμε, που δεν κατάφερε τόσα χρόνια να καταλάβει τι είχε η πατρίδα και τι λάθος έκαναν αυτοί. Μαπω ή. Όλα να σου ερωτήσω κάτι μια και δεν είσαι δημοσιογράφος. Ο μορημαράκη τον βλέπετε καθόλου πιέζουν κουμπάρ, τον καρούζ εκεί φυλακέ, τίποτα, τον βλέπετε καθόλου. Έχει μάθει ποτέ. Τιλά πει να αυτή. Έλεω. Μα όχι, ρε παιδιά, το ειδικό κομμάτι, αν πάει και τον. Έστω, τι εφημερίε διαβάζεις, Πού τα είδες αυτά γραμμένα. Ε, ξέρω εγώ και όπω έβλεπα τα βουντού, εκεί λέω το σκεφίσει καλέ, να πάει να μην πάει. Αυτή την κυριαρχία με τη Real News. Πε το πλασίνε, ευχαριστώ. Και εσύ? Ναι, γιατί κανονικά ο φίλο από την εκπομπή που παίρνει και τα προβλέπει, mm. δεν πήρε τίποτα γι' αυτό. Και ήθελα να το ρωτήσω τον Σόνι, ξέρει αν υπάρχει ένα βιντεάκι με το φαϊλο που γουστάρω πολύ φαϊλο χανιδιωθεί. Γουστάρει και εσύ φαϊλο? Ναι, πολύ με χίλια. Πρέπει να είναι να παίξει ακάμπια βιντεάκι και αυτό, τι λε. Να σου πω λε ο παλτάκο να έχει συνομιλίε και με το φαϊλο? Όχι, ναι. γιατί Παφε. δεν μιλάει όλου του χρυσαυγίτε. Επιλεκτικά Παφε. το καταλαβαίνω, άδικο. Είδε αυτόν το δελτίο του εύσιλον, μήπω εχθέ το απόγευμα. Όχι, έβλεπα κάτι. Έβλεπα κάτι, απολάμβανα πρωτοσάλτε. Δεν σου λέω τίποτα. Το καλύτερο του έτο. Καλύτερο από πρωτοσάλτε. Ο πρωτοσάλτε, ο πρωτοσάλτε. Ναι. Κορυφή. Γίγαντα. Κολοσσό. Βέβαια, ξέρει τι προκαλούν οι γίγαντες. Τι προκαλούν, αξιόρτ. Εντερικά. Ρίγα Λεφέμ, παρακαλώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Σήμερα ανέβαινα την. ανέβαινα μάλλον όχι εγώ, η φίλη μου Την Κολοκοπλανή, στο κέντρο τη Αθήνα. Και τη σταματάει το 100 και την βγάζει έξω από το αυτοκίνητο και τη βάζει στην αυτοκίνητο μέσα και της κάνει σύλληψη για 5.000 ευρώ οφειλή προ το ΙΚΑ. Τα, τα χρωστάει ή δεν τα χρωστάει. Τα χρωστάει βέβαια, αλλά εντάξει, τα χρωστάει. Αλλά δεν σημασία έχει αυτό. 5.000 είναι. Την έχουν σαν κοινή εγκληματία. Α, α γινότανε μεγαλοκαρχαρία, τι να την κάνω. Πού πάει και αυτή η υψηλικά τη ζούμε 5.000 ευρώ. Α πρόσθεγε κανένα εκατομμύριο ελεύθερη. Yeah. Έλα, έλα, έλα, έλα, μία ώρα, άρχισε να στεγνώνω τα μαλλιά Τι κάνεις Αποστέλλη? Να στεγνώνεις τα μαλλιά Τι να κάνω? Μορικό μότρια Ήμουν <laughs> σίγουρος ότι θα είμαι της κομότρια Ενώ τι είσαι? Αποστέλλη θέλω βοήθεια Στο Έχω... σπίτι, μπορώ να σε βοηθήσω φίλε. Αυτή τη στιγμή είμαι πάνω στα σύννεφα Ωραία και... Έχω δύο λόγου για να πέσω. Θέλω να μου πει για ποιον από του δύο να πέσω. Για του ναζί κυβερνώντε. Λοιπόν, ο ένα είναι αυτό. Έχει ο Σαμαρά τέτοιου συνεργάτε. Όχι. Δεν το ξέρω εγώ αυτό το πράγμα. Κανεί δεν το ξέρει νομίζω. Ένα. Δεύτερο. Ο Καστιδιάρη αυτό ο αντισυστημικό που μιλάει με τόση άνεση με τον Παλτάκο λε και γνωρίζονται χρόνια. Που του χωρίζει ένα διάδρομο. Που αν λε ότι κάτι του χωρίζει είναι αυτό, ένα διάδρομο. Ναι. Κάτι άλλο που ό,τι κατάλαβα δεν του χωρίζει. Ένα διάδρομο μπορεί να του χωρίζουν. Τέσσερα πλακάκια. Καλά. Κάτι άλλο δεν του χωρίζει. Μάλλον ο Παλτάκο είναι και λίγο πιο δεξιο από τον Ά, λογικό συνεργάτη του Σομαλάιν. Άμα δεν ήταν πιο ακροδεξιό του Κασιλιάρη, τι θα ήταν. Τι εννοεί αποστολή, Τίποτα. Τι κάνετε, δεν τρέπεστε. Ναι. Αμάνε, έπιασα τώρα και θα τα ακούσει. Να σου πω. Όχι. Oh, δεν το φοβόμουν δεν, αυτό. Το φοβόμουν. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Ναι. Τι είναι αυτά που κάνετε. Τι δεν καταλαβαίνετε. Όταν ο Μπαλτάκο έκανε τα θελήματα τη euh, Χρυσή Αυγή, ο Πρωθυπουργό διάβαζε. Έχει γίνει και στο παρελθόν. Τι δεν καταλαβαίνετε. Σώνει και καλά να ξέρει. Μην πει ότι σου διάβαζε το μνημόνιο. Ή... Γιατί αν το διάβαζε τώρα είναι αργά. Τα έχει ήδη τα έχει ήδη υπογράψει. Το καινούριο, όπω το λέμε. Το καινούριο πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Τι να πρώτο ξέρει ο άνθρωπο να ξέρει για τι συναντήσει του Μπαλτάκου κι άλλοι διάβαζαν στο παρελθόν. Ο Τράγκα σήμερα είπε 22% είχε ακροαματικότητα. Ήθελα να ξέρω το δελτίο του Μέγκα τι ακροαματικότητα έχει τη Σόλγα Τρέμμη, γύρω, γύρω στο 10%. Η τράπεζα δεν ελέγχει το δάνειο που δίνει αν έχει απόδοση. Ψηλά γράμματα. Είναι αυτά που λέω τώρα, ε, που κάνει τον Μάλλον με χτύπησε ο στο κεφάλι. Αυτό, Ας... η πελατεία που δεν μπαίνει μέσα, πολλά. Πάντω μια και είπε Τράγκα. Ναι. Πάμε όλοι στο πλευρό του αρχηγού και καταγγέλουμε τον φασισμό. Ποιο είναι ο αρχηγός? Ο τράγκα. Δεν άξο το προέβηκαν του φασισμό. Κομάντη σε τράγκα. Να σου πω ότι λέει ο καθένα, δεν σημαίνει την αλήθεια. Δηλαδή αν εγώ πω ότι πόρτα είναι παράθυρο που να το πιστέψουμε. Δηλαδή λέει ο Παλτάκο ότι η δικαιοσύνη είναι ελεχόμενη. Είναι προφανέ ότι δεν είναι. Λέει ότι ο αθανασίω και δεν έργεια έπαιρνε την εισαγγελία. Είναι δυνατό να το πιστεύει κανεί από τα πράγματα. Όχι καλέ. Λόγια του αέρα, αυτό αέρα δεν. τα Λόγια <χι> του αέρα. Δηλαδή ανα παράγουμε τι βλακίε που είναι ένα άνθρωπο, καταρχήν να σου πω για κάτι άλλο. Αν τα λέει για αυτά ο παίκτη του του Τσίπρα. Το μέγκα θα έχει ακόμα, έκτακτο ή όχι. Λοιπόν, Ζαχόπουλος, Παπαγεωργόπουλος, Μπαλντάκος, Βαρθολομέος, Τον Μπούλογλου, όλα αυτά τα κομπρολούλουτα τα κάνω δώρο στον Άδωνη, που η δεξιά είναι έντιμη. Να σε ρωτήσω, είσαι δημοσιογράφο. Στα μούτρα σου. Όχι, oh, γιατί. εγώ το, έχω τρελαθεί. Δηλαδή, όλοι οι δημοσιογράφοι ακούνε αντικομουνιστή ο ένα, ή τους του ο άλλο. Τι σημαίνει, ρε παιδί μου, γιατί δεν μα λένε τι σημαίνει αντικομουνισμό. Να ξέρουμε και εμεί τι γίνεται. Να ξεστραβωθείτε, να διαβάσετε. Έχει πολύ ωραία βιβλία ο Άδωνη ο Γιουριάδη. Oh, Περί αντικομουνισμού, oh. πάντα να τα καταλάβει. Oh. Όσο μιλάω εγώ τώρα, oh. τα λιγουρεύεστε. Oh. Έκλεισε. Oh. Λοιπόν, είμαι ο κύριο Βασίδα, τώρα για τελευταία φορά δεν θα σα κατανοήσω. Είμαι πολύ στεναχωρημένο γιατί με αγνοείτε. Και όταν παίρνω τηλέφωνο, δεν τα βγάζει τα μηνύματά μου έξω. Ναι. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Η εικόνα που στέχουν για να μεταφέρει για μένα είναι διαστρεβλωμένη τελείως Και αν θέλετε να ξέρετε τι εννοώ, πάρτε ένα περιοδικό που λέγεται. Κυρίου Καραπελιά, θα δείτε ότι όποιο αγαπάει την πατρίδα του δεν είναι αναγκαστικά φασίστας. Αυτό, αν δεν το καταλάβετε, ε, το κόμμα σα θα μείνει στο 5%. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν έχουμε δικό μα κόμμα, δυστυχώ. Γιατί... Δεν έχουμε δικό μα κόμμα. Είμαι μέλο στο κόμμα, κύριε. Πώ? Ήμουνα 8 χρόνια κομματικό μέλο. Στα. Άντε, δε. Δά... σου, ρωμά, Έλα, ένα αποστολή. Έλα. Ρωτή συγχαρητήρια στον Σαμαράρα για τι επιλογέ του. Για ποια απόλυση, περίμενε. Ε, για όλε. Το λε για τον Μπαλτάκο, γιατί έχουν προηγηθεί και άλλε 300. Ο Μπαλτάκο, τον Άδωνη, ξέρω εγώ, άλλαξε. Δεν πρέπει να του πολεμάμε. Γιατί αυτό έβαλε. Πρώτα-πρώτα κάνουμε, κάνουμε κακό στην Ελλάδα. Γιατί έβαλε του πρώτου στην τάξη. Και άμα του πολεμάμε και του δύο, θα βάλει του δεύτερου, φαντάζεσαι. Λοιπόν, να σου του φαίνεται περίεργο γιατί ο Σαμαρά είχε του ακροδεξιού όταν μαζεύει πορύδιδε, γεωργιάδιδε, πλεύριδε. Εκείνον το τον Λαζαρίδη, αυτό τον ανδείκδίγητο. Το... Αυτή δεν είναι ακροδεξή, αυτή είναι ξεπλημμένη ακροδεξή. Είναι? Ξεπλημένη ακροδεξή. Και κάτι άλλο, να ρωτήσω κάτι. Εκείνον τον φρούραρχο τη Βουλή που φυγάδευσε τον Ιώ Μπαλτάκο δεν προβλέπεται τίποτα για αυτόν τον κύριο. Είναι καλαματιανό έμαθα. Δεν μπορεί. Καλαματιανό. Αν είστε καλαματιανό, θα δούλευε στο Μουσείο τη Ακρόπολη, όχι στη Βουλή. Να σου πω, χθε που είδαμε τη γρινή κάμερα του κασυνδιάρη, απέναντι που έχει τι εικόνε ο, ο Παλτάκο παρατηρήσει κάτι. Πανάνομε σε όλε. Σε έχει κλέψει ο μοναστήρι, δεν μου κάνει τύπο. Όχι, ήταν η, μια εικόνα από την Παναγία του μεγάλου σπηλαίου και όπω αν παρατηρήσει δάκρυε. Το είδε σε αποστολή. Ναι. Αυτό το, το, το παρατηρήσε. Μήπω ήταν κάμερα και αυτή, μήπω είχα κάνει τρύπα, ήταν ματάκια από πίσω τον παρακολουθούσε από 10 μεριέ και δάκρυσε ο κατάσκοπο. Δεν ξέρω πάντω να το ψάξουμε γιατί μουίκθηκε η εικόνα λιγάκι. Ψάχτο λίγο φίλο. Πραγματικά γέλασα πάρα πολύ εχθές. Με την αγωνία των συναδέλφων σου να βγάλουν Ελλάδα την κυβέρνηση, Σαμαρά. Αχ, καλή τρόμαξα προ τη μη. Νόμιζα με την αγωνία ποιο θα βγει πρώτο στο Just the Two of us. Αχ, καλά, άστα, αυτό ήταν άθλιο, δεν το συζητώ. Γιατί ήταν άθλιο, καλά. Αχ, ah, τι να σου πω. Εγώ εκεί πω. δεν γέλασα, σχεδόν δάκρυσα από την αγωνία. Ε, τι να σου πω, μιλάμε οικονομική κρίση σε όλο τη το μεγαλείο ήταν αυτό. Ah. Εγώ το είδα ολόκληρο. Ναι, και εγώ. Και έβγαλα συμπέρασμα ότι κάτι παίζει τώρα μάλλον. Τι παίζει. Αμπερπούν οι σκουπιδιαρέοι. <laughs> Δεν μπορεί. Αποκλείεται. Ρέσοι, ο, ο Μπαλτσάκο μαζί με τον Κασιδιάρη θέλανε να φτιάξουν ένα πρωταπληλιάτικο ψέμα. Και εσεί πήγατε ρε μαλκά και του βγάλατε βούκινο του ανθρώπου. Δεν τρέπεσε! Είναι που καθυστερήσανε και το βγάλανε 2 Απριλίου, όχι μία. Εναι, ρε μαλκά ήταν καθυστερημένο. Και εγώ σήμερα σε παίρνω, αλλά αύριο θα με βγάλει. Σωστό. Δεν το καταλαβαίνει. Κάνε ένα πρωταπληλιάτικο ψέμα. εσύ μόνο αυτό δεν μα είπε ο Μπαλτσάκο προηγουμένω. Αυτό ήθελε να πει, αλλά δεν το θυμότανε. Τολί! Προ πάθο φίλο Χρυσαυγήτη, το καινούριο το, το πικαράκι πούλησε τον αρχηγό του κόμματό του δίνοντα την κασέτα έξι μήνε μετά τη συνομιλία. Πούλησε ρε μα... τον αρχηγό του να πάει στα σίδερα και αυτό να αρθίνει έξω. Το ότι την έδωσε τώρα έξι μήνε μετά, την ώρα που είναι να αρθεί η δική του ασυλία, δεν είναι τυχαίο. Σκέψου όσο εύκολα, όχι σκέψεσαι, να σκεφτούν αυτοί, αυτοί τα παλικάράκια, η μάτσο, οι βραταρίε όσο εύκολα πήγε και πούλησε τον αρχηγό του, όσο πιο εύκολα θα πουλήσει αυτού του σύνδευση. Τα χαιβάνια ρεφίλε. Δεν μου λες έχω μια απορία. Κίνοσο ο Βενιζέλο τον χωράει κάνει να κάνει κακά. Με μικρή ηλεκανίτσα. Είναι μικρή ηλεκάνησατε που είσαι στη σπίτι σου. Αυτό θέλει χαζάνει ολόκληρο. Ο Βενιζέλο, η γυναίκα του δηλαδή, έχουν ολόκληρη βιομηχανία. Φτιάχνουν λεκάνε, εκεί ο Μπακατσέλος. Μπακατσέλος, μπράβο. Ό,τι μέγεθος θες. Μπράβο ρε το... Για όποιον κόλο. Για, για όλους τους κόλους, μπράβο. Είναι πώ είναι τα ενωμένα εργοστάσια. Μπράβο. Εκείνη είναι οι Ενωμένε λεκάνες. Έτσι, μπράβο. Ενωμένες χέστρες για τον κόλλο του Βενιζέλου. Και του Πάγκαλου. Έστω. Ναι. γεια σας ε, Θα ήθελα να αναφερθώ Σε αυτό το, το, το κύριο Γεωργιάδη Που έκανε σχόλιο το πρωί για, το, για τον κύριο Μπαλτάκο Ότι έκανε μια βλακία Λέει ο άνθρωπος Κατά τα όμως τον αγαπά, τον ψηφίζει Ναι, ναι και το άλλο μου άρεσε Είναι τρομερή αυτή η συμμορία Που κυβερνάει το παιδί μου Έκανε μέχρι και το μυστικό πράκτορα Ο Μπαλτάκος, ε Κοίτα να δεις, ε, ε Και μόλις το και του λέει, τι πληροφορίες πήρατε? έκανα το παγώνι. Είναι πράγματα που δεν πρέπει να λέγονται, συγνώμη κιόλας. Α, ναι, τέλος πάντων, αλλά μας έχουν περάσει ηρεθήλια για πολύ μαλακές οι ανθρώποι, να πούμε. Ενώ τι...